Στοίχη 25-37 Η παραβολή του καλού Σαμαρίτου 25 Κι εδώ εκεί που εκάθυντο εσηκώθη κάποιος νομοδιδάσκαλος με τον σκοπό να πειράξει τον Χριστό και να αποδείξει ότι δεν εγνώριζε τον νόμον και είπε Διδάσκαλε, ποιον να ή ποια να πρέπει να κάμω για να κληρονομήσω την μακαρίαν και απαντοτινήν ζωήν 26 Ο Κύριος δε του είπε Εις νόμο, τι έχει γραφεί «Συ που και ερευνάς τον νόμον; τι αναγνώσκισε εκεί περί του ζητήματος αυτού και πώς το αντιλαμβάνεσαι». 27. Ο νομικός δε απεκρίθη και είπεν «Εις των νόμων είναι γραμμένον να αγαπάς τον Θεόν σου με όλην την καρδίαν σου, ώστε σε Αυτόν εξ ολοκλήρου και με όλα τα βάθη της εσωτερικής και πνευματικής υπάρξεό σου να είσαι παραδομένος και με όλη σου την ψυχήν ώστε με όλο το συνέστημά σου αυτόν να ποθείς και με όλη τη θέληση και δύναμή σου, ώστε κάθε τύπου θα ενεργεί να είναι σύμφωνο προς το θέλημά του, προς εφαρμογή του οποίου πρέπει να εργάζεσαι με όλη τη δύναμή σου και με δραστηριότητα ακούραστών και με τον νου σου ολόκληρον οφείλει να τον αγαπάς, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι. Να αγαπάς δε και τον πλησίων σου, όσον και όπως αγαπάς τον εαυτόν σου». 28. «Είπε δε προ Ορθήν απάντηση είναι Αυτό που είπες, φρόντιζε να κάνεις πάντοτε και θα ζήσεις εν τη βασιλεία του Θεού ως κληρονόμος αυτής. 29. Ο νομοδιδάσκαλος όμως, θέλω να δικαιολογήσει τον εαυτόν του, επειδή, καθώς απεδείχθη, έθεσε στον Ιησούν ερώτημα επί του οποίου του το γνωστή απάντηση, είπε προς τον Ιησούν. «Και ποιον σύμφωνα με τη γραφήν πρέπει να θεωρώ πλησίον μου». 30. Έλαβε δέτοτε τον λόγο Ιησούς και είπε «Κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ και έπεσαν εις ενέδραν και καρτέρι ληστών οι οποίοι δεν ηρκέστησαν να του πάρουν μόνο τα χρήματα αλλά και τον έκδισαν. Επιπλέον δέκο τον επλήγωσαν και έφυγαν να αφήσατε σε αυτόν μισοπεθαμένων. 31. Κατά σύμπτωση δέ, κάποιο ιερεύς κατέβαινε εις δρόμων εκείνων και μολονότι τον είδεν, επέρασαν από το απέναντι μέρος του δρόμου χωρίς να του δώσει βοήθεια ή προσοχή. 32. Ο μίος δε και κάποιος Λεβίτης έφτασαν στο μέρος εκείνο και αφού επλησίασε και είδε τον πληγωμένον, απεμακρύνθη αμέσως και πέρασε και αυτός από το απέναντι μέρος του δρόμου. 33. Ένας αμαρίτης όμως που διέβαινε από τον δρόμο εκείνον ήλθε στο μέρος όπου κατέκει το ούτος και όταν τον είδε, τον ελιπήθη τον επώνεσε. 34. Και αφού τον επλησίασε, του έδεσε με επιδέσμου τα τραύματά του, αφού προηγουμένω τα έπλυνε και τα ήλυψε με λάδι και με κρασί. Και αφού τον ανέβασε ει το ζώο του, τον επήγαινε ει κάποιο χάνη και τον επεριποιήθη, διακόψεω το ταξίδιό του. 35. Και την άλλην μέρα το πρωί βγήκε από το μέρο που είχε διανυκτερεύσει, και αφού έβγαλε δύο δεινάρια, τα έδωκεν στον ξενοδόχον και του είπε «Περιποιήσου τον δια να γίνει καλά και ό,τι εξοδεύσεις παραπάνω εγώ όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου και περάσω πάλι από εδώ θα σου τα εξοφλήσω». 36 «Λοιπόν, συνεπέρανε ο Ιησούς ποιος από τους τρεις αυτούς σου φαίνεται ότι επετέλεσε το προς τον πλησίον καθήκον και απεδείχθη δια των πραγμάτων πλησίων και αδελφός εκείνου που έπεσε στα χέρια των ληστών». 37 αυτός δε είπε «Πλησίον το απεδείχθη αυτός που τον επόνεσε και τον ηλέισεν. είπε λοιπόν αυτόν ο Ιησούς «Πήγαινε και κάνει το ίδιο και εσύ» δείκνει δηλαδή συμπάθεια εις κάθε πάσχοντα χωρίς να εξετάζεις αν αυτός είναι συγγενή σου ή συμπατριώτη σου και χωρίς να λογαριάζεις τα θυσία και τους σκόπους και τας δαπάνε που θα υποστείς για να βοηθήσεις και να συντρέξεις τον πάσχοντα έστω και αν αυτός είναι εχθρό σου έτσι και ο Χριστός, που οι εχθροί του τον ύβριζαν Σαμαρίτην, εδείχθη στην καταπληγωμένη και μισοπεθαμένη από τα Σαμαρτίας ανθρωπότητα, ο καλός και αγαθός Σαμαρίτης, που διέναν την ιατρεύσει από τα σπληγά της, όχι μόνον κόπους υπέστη, αλλά και στάνα τον σωματικών υπευλήθη.